Στίχη 12ο24 Διότι μετέβαλε το δρομολόγιο του. 12 Έχουμε δέ κάποιο δικαίωμα να προς προσευχά όλων σα, διότι εκείνο δια το οποίο καυχόμεθα είναι η μαρτυρία τη συνειδήσεώ μα ότι συμπεριεφέθημεν μέσα στον κόσμο και προπαντό απέναντί σα με ευθύτητα και ειλικρίνεια όπω ζητεί ο Θεό. Όχι με και με χρησιμοποίηση απατηλών συλλογισμών που μεταχειρίζονται οι άνθρωποι του κόσμου αλλά με τον φωτισμόν και τα σημεία που μας χαρίζει ω δωρεάν του ο Θεός. 13. Διότι δεν σας γράφουμε άλλα, διφορούμενα ή διάφορα από εκείνα που σας εκηρύξαμεν, αλλά αυτά που διαβάζετε και αντιλαμβάνεστε από την έννοια και σημασία των λέξεων που σας γράφουμεν, η οποία είναι καθαρά και σαφή. Ή και όπως μας ξέβρετε καλά από την προτέραν διδασκαλία μας και συμπεριφορά μας, ελπίζω δε ότι και μέχρι τέλος της ζωής μας θα μας γνωρίσετε. Δεκατέσσερα Και θα μα γνωρίσετε του Ιδίου πάντοτε. Είμαι θα δηλαδή και τώρα, θα ήμεθα και στο μέλλον, καθώ μα γνωρίσατε ή σκάων ότι είμαι θα σα, διότι τόσο ειλικρινή και Θεωτή του απαιτήσατε τη δασκάλου. Ομολογώ δέω ότι είστε καύθυμά μα, διότι δείχτητε ευπηθεί και πρόθυμοι στο μα. Και ακόμη καλύτερα θα μας γνωρίσετε κατά την ημέρα του Κυρίου Ιησού, οπότε ο υπέρτατος Κρητής θα διακηρύξει την ειλικρίνη μα και των αποστολικών ζήλων μας. 15. Και με το θάρρος και την πεποίθηση αυτήν ότι θα κάφημά σας και εσείς οι μας κάφημα, Ήθελα να έλθω προς σας πρωτήτερα, πρωτού υπάγω εις Μακεδονίαν, ώστε να κάμω δύο ταξίδια εις Κορίνθον δια να έχετε διπλή χαρά και παρηγορία και πνευματική ωφέλεια από τας δύο αυτάς επισκέψεις μου. 16. Ήθελα δηλαδή να έλθω πρώτον εις Κορίνθον και διαμέσου της Κορίνθου, να διαβώ εις Μακεδονίαν και πάλιν από τη Μακεδονίαν να επιστρέψω εις και από εσάς να προπεμφθώ εις την Ιουδαίαν. 17. Ενώ λοιπόν εσκεπτόμιν και εσχεδίαζα τούτο, δεν το πραγματοποίησα. Μήπως άραγε από την ματέωση του σχεδίου μου αυτού ή μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι μεταχειρίζει την ελαφρότητα και επιπολαιότητα την οποία μερικοί μου αποδίδουν. Όχι. Ή μήπω εκείνα που αποφασίζω, τα αποφασίζω σαν άνθρωπος αρχικός που ορίζει τον εαυτό του και δεν διευθύνεται από το Άγιον Πνεύμα. Μόνον εάν όριζα τον εαυτό μου θα είμαι το βέβαιο το ναι και το όχι μου, αλλά δεν αποφασίζω σαν άνθρωπος αρχικός και έτσι αναγκάζομαι να αθετώ τον λόγον μου και τις αποφάσεις μου όταν το πνεύμα που με κυβερνά διατάσσει διαφορετικά. 18. Μη υποθέσετε όμως εξ αυτού ότι όλα όσα εγώ λέγω είναι άστατα και αβέβαια. Είναι άξιος πάσης εμπιστοσύνη ο Θεός, ο οποίος εγγυάται ότι ο λόγος μας, τον οποίον σας εκκηρύξαμεν και ο οποίος είναι λόγος ειδικός Του, δεν έγινε αμφίβολος και αβέβαιος, ναι και όχι. 19. Διότι το κήρυγμά μου περί του Υιού του Θεού, του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού, που εκκηρύχθη μεταξύ σας διαμέσου ημών, ή τη Διαιμού και του Σιλουανού και του Τιμοθεού, δεν απεδείχθη από την πείραν σας ναι και όχι, αβέβαιων δηλαδή και άστατον, αλλά απεδείχθησαν τα αναφερόμενα σε Αυτόν, των Χριστών δηλαδή, βέβαια και απαρασάλευτα. 20. Διότι όλα οι υποσχέσεις του Θεού διαμέσου του Χριστού επραγματοποιήθησαν και βεβαιώθησαν υπ' αυτού και απεδείχθησαν ναι και αμήν, για το Θεό για τις διακονίε και του κηρύγματος ημών των Αποστόλων. 21. Εκείνο δε, ο οποίο δίδει την βεβαιότητα και ει εμά και ει σας και ο οποίο μα στηρίζει, ώστε να μένουμε πιστοί και ασάλευτοι ει των και ο οποίο μα έχρισε με την χάρη του πνεύματό του, είναι ο Θεό. 22. Αυτό και μα εσφράγισε ενό ειδικού του, και έδωκε νύστα καρδία μα το πνεύμα του ω αραβόνα και ασφαλή εγγύηση περί του ότι θα πληρώσει όλε τι υποσχέσει που μα δίδει με το Ευαγγέλειό του. 23. «Και για να επανέλθω στο ζήτημα του ταξιδίου μου, επικαλούμε τον καρδιογνώστην Θεόν να είδει αυτό στα βάθη της ψυχής μου και να μαρτυρήσει αν είναι αλήθεια ότι δεν ήλθα ακόμη στην Κόρινθον επειδή σας λυπούμε και δεν θέλω να δοκιμάσετε την αυτηρότητά μου». 24. «Λέγω δε το τελευταίο αυτό, όχι διότι είμαι θα κύριοι τη σα και έχομαι εξουσίαν σαν να είστε δούλοι μα. Είμαι θα όμω συνεργάτε της χαράς σα και θέλουμε να συντελόμεν όπω αυξάνει η χαρά σα. Αποκλείεται δε ολότελα το να εξουσιάζουμε την πίστη σας, διότι εσεί στέκεστε καλά και είστε στερεωμένοι στην πίστη.